Ωραία σημαίνω ξέρετε, δεν κάνω απεργό το Newscast δεν θα εχει Intro. Καλά Καθώς το 3ο, ειπα Δεν είναι δεν ειναι Για ένα άτομο μόνο Ναι, πάντων Είπα δεν κάνω ίντρο απεργό Κάνεσαι, είναι ναι. Θα να τα πούμε όλα. Από το σπίτι το δικό μου, όπου τρέχει ένας διαγωνισμός από παλιά. Αυτός είναι ο Άγγελος. Εγώ είμαι ο Άγγελος. Εγώ είμαι ο Απόσταλος. και εγώ είμαι ο Χρήκτος που και ο Χρήκτος ο Θεγή. Έχουμε αρκετά θέματάκια να πούμε σήμερα. Εν τέλει. Εν τέλει. Εν αρχήν ο λόγος και εν τέλει έχουμε ο Ναι, και πολύ ενδιαφέροντα. Ειδικά κάτι για Βαλεντίνο και για να το πούμε μετά. δεν με ενδιαφέρουν, αλλά εντάξει. Γιατί δεν με ενδιαφέρουν, αυτό <σχεσί> το είναι... Να πούμε έτσι ε... <σχεσί> στα γρήγορα τι θα πούμε. Ε, όχι, ε, θα πούμε στα γρήγορα τα νέα μας που έχουμε το πούμε <σχεσί> <σχεσί> πολλά να Όχι εσύ, θα πιο πολλά. πολλά δύο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με νέους από 6 χώρες Είναι από 13 μέχρι 30 είναι ο πρόγραμμα Είς Συμμετέχονται σύνταρα από 16 μέχρι... Και ναι, αυτό... αυτό λέω Α, wow. νέες, ναι. Αλλά, Αυτό δεν εγώ δεν το κατάλαβα ε, Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν η Ελλάδα, η Τουρκία, η Λιθουανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Ολλανδία Και η Μικεδονία Αυτό μαζί μας που μπορείτε να μου δεν είστε υποπληκτής, δεν είστε υποπληκτής. Παρακαλώ, εγώ Δευτό... μόνο από το intro. Ε... Το ακόμα. Ναι, εντάξει. Ωραία, τώρα. Για πέρα. Άλλο. Τι ναι, τι έτω, αυτό πήγε αυτό πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ναι. από το Synergy Group. www.spawn.gr.com. Ναι. <laughs> αυτή είναι η ψέμα που θα πάει <laughs> να δει περισσότερο. Ποτέ δεν. Ε, Το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με προσωπικής ε, ανάπτυξης. Ενώ πιστέψτε μου πιθανότητα να ρωτήσεις Δημοσιευτείς και γενικά ας Πάντα ολί. στο της και ρωτήστε Ας πεις εκείνη σελίδα μου στείλει mail, ας πούμες σχόλιος, κάτι θέλει, το έχουν <πιστεύω, σχελίδι> φορές okay. ε, Και σύντομα κατασκευάζουμε και την ελληνική εκδοχή της σελίδας. έκανες. Πιο μετά. Ναι, Όχι, Ήταν η και έτσι. Δεν ξέρω. Ήταν Είχε πιο ναι, Θέλω να πω εις, παιδί μου, έστω αυτή που κάνανε, πώς το βρήκα. Εντάξει, ένας Φλουβάκους που βούτυξε αυτός που άκουσε. Και έφυγε τρέποντας, αλλά μου φάνηκε τα χαλάκια. Δεν το είχε δηλαδή αυτό, έτσι. Ναι, το είχε, αλλά ήταν στα όρια. Ναι, ήταν στο Και Ναι, τώρα έχει γεγείσει αυτό το πρόγραμμα, έχει γεγείσει μια εβδομάδα. Γι' αυτό έλεγα και το προηγούμενο podcast. Ναι. Και τώρα είμαστε back to life. Back to reality. Κάνουμε λίγα Ιταλικά, λίγα μαθηματικά Εντάξει Λίγο ναι. μαθηματικά Λίγο μαθηματικά Τους είπα πριν, τι κάνεις Αυτός ο Παίγη, άσχυνα, εσύ Όχι, θα πει και αυτός ο ναι, Νέας Για πες, ναι. Απέγγη Τι να πω και εγώ Εντάξει, <laughs> μόλι <πολύ> καλά Σε όλα τα περίμενες, Μαγινάδη, όχι Εντάξει Τις τελευταίες ε, μέρες ε, ναι. θα... Είχε λίγο, έτσι, λίγο χαλαρότητα σοφά τη σχολή. Μετά υπήρχε κάποιες υποχρεώσεις, γιατί είχε τελειώσει το εξάμεινο. Και ήμασταν όλοι στην αρχή του Δευτέρου που ξέρεις τα πράγματα σωστά, δεν είναι ζωτικά, ίσως ήταν κάτι το εξάμεινο. Τru. Βέβαια υπήρχαν κάποιες υποχρεώσεις, οι οποίες τελείωσαν. Ευτυχώς. Ναι. Και, και τώρα σιγά, σιγά σιγά θα μπούμε στα δύσκολα. Και στους ρυθμούς. Στους ρυθμούς και στα δύσκολα. Εντάξει. Ζωήν γενικά προχωράει. Μια <Σιού> αγκίδα και περνάω άλλες αγαπείες. Τραγούδια που πας. Τις ζωής. Μάγια. Και, <Τιεύτερο> και... <Τιεύτερο> και... <Τιεύτερο> να ξεφύγαμε από το σπίτι μου για να μην έχουμε το... <Τιεύτερο> τον Άρη που θα και τώρα δεν είναι αυτός που καυγίζει. Αυτό είναι η Μάγια. Μάλιστα. Μέλισσα. Καυγίστη. Μάγια μέσα που καυγίζει. Μάλιστα. Καλά, μια που έχεις τίποτα, ξέρω από... εγώ. <Τιεύτερο> ε, τάξι, μωρέ. Πάλι <Τιεύτερο> <Τιεύτερο> Τέλειωσα και ένα επιστημονικό άρθρο που είχαμε το Λάσκα το έστειλα αυτά. Ωραίος. Τι φέστη ε, Δεν θα τα πούμε live. Τι γιατί... θα πει live. Δεν θα τα πούμε στον αέρα αυτά, γιατί μπορούμε να σκέψουμε την Εντάξει, και Σωστά, σωστά, σωστά. 10 είναι το... το site. Να <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Πώς σου λέει. θα εγώ ε, την Τετάρτη, Όποιος ε, προλάβει και το ακούσει Ας έρθει να μας δίνει Αν και αφιβάνω αν θα προλάβω, Μπορείς να ξεκινήσει την ώρα που είναι Ετάξει. Είναι 26 είναι Μια μισή ώρα Εντάξει τα έργα που γίνουν εκεί πέρα μπροστά Αν το Όχι όχι, όχι ε, Νομίζω είναι σκαμμένο ε, να θα έχει, Αν έχει μπροστά Μπορείς να μπει από πιο πριν μέσα στο πολιτικό χώρο ναι, και να το προχωρήσεις. Έχουν αφήσει διάδρομο. Αλλιώς έχει και μια, και μια έξοδο κατά βάση, ένα πίσω. Που σε εφάγεις μέσα στο κτίριο διοίκησης. Ξέρω εγώ <συσκέντυξη> το αριστερό αλλά εκείνος δεν ξέρω αν θα είναι ανοιχτό. Το ανοίγουν νομίζω μετά που φέγγεις. Σε εβάζεις. Πες λίγο που είναι αυτό. Τέλος πάντων είναι την Τετάρτη 26 του μηνός, όπως είπα, 9.30 το πρωί, συνέχιση τη τελετών του αριστε πάνω κάτω, δηλαδή είναι ένα κτίριο που πλέει εύσορ και εντάξει, θα έχει ενθαίνει ένα ωραίο σόλ, με ηλίτσες που φοράνε τη βένους ε, σόλ, ε, με λιωτάρια και τόρες τον... <laughs> και εμένα και ε, <laughs> μενα. Θα... Ε, υπάρχει μια αίτηση παιδί μου. ένα αίτημα. αν μπορείς να αναφέρει και να γιατί φοβάμαι ότι ο φωτογράφος θα μαζεύσει και ένα τράκι για στο Οπότε αν μπορείτε να τραβήξετε εσείς ρε Θα σου πω πόσο θέλει ο φωτογράφος DVD. Γύρω e so, yeah. in... στα e yeah. yeah, yeah. 45 ευρώ. Φουά! φωτογραφίες μαζί. Α, δεν Θα Ναι, απλώς. Κάτσε λίγο να παρακαλώ. Εγώ το έχω θα Γύρω στα 6-7 ευρώ είναι μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία 6 ευρώ. πρέπει να πάρεις 67 ευρω ναι να 7 τι λέει αυτός δεν Καλά δεν πραγματικά δεν δεις τώρα απλώς θυμάμαι ότι πληρώνεις πέντεις τόσες φωτογραφίες και δώρο το DVD Οπότε είτε DVD με δώρο της φωτογραφίες φωτογραφίες με DVD Δεν ξέρω το DVD στο δύο και θα δω μα μπορώ να τα με περιέχει θα φέρω ότι μικρή και τι μπορώ να την φωτογραφική του βρήκε η κάρμπι. Όχι, ότι αυτή που έχουμε, αλλά γράφεις κασέτα. Δεν πειράζεις, θα το μετατρέψουμε τα πάμε σε φωτογραφία. Ήγει γότο θα μας πάρει ευρώ. Στάνταρ, όμως. Α σε κασέτα το. Πόσο Πόσο μέχρι πόσο τραβάει αυτό η ώρα. Πόσο Ε, εντάξει, αυτό ούτε μία δεν κρατάει. το θα Έχει τραβήξει ολόκληρο, Uh, uh, θα ειςσω και ο Θεός να uh, σε εδώ να κάνω και μια ακόμα κίνηση. Αν δεν μπορέσεις yeah. να βρεις τη φυλακή yeah. που yeah. έχεις πει ότι κάτι μπορούς να κάνεις... Yeah, αν το... δεν μπορέσεις... Yeah. Τα... Ωραία. Ε, Αγόρασες μια κασέτα η ίδια που θες και τα άδεια. Στην ώρα σου βγάζω παιδί μου. Τράβε yeah. την έχει όλη. 50 λεπτά έχεις. Ναι, yeah, αυτός είναι εδώ. Τράβε την όλη και τη μετατρέπουμε μετά. Αν μπορέσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα για να το έχουμε παιδί. Με αυτήν την έννοια θα το θυμίσω. Δευτέρα, τρίτη. Να πούμε ότι ορκίζεται και ο developer του newsfeater.gr Που θα τα 10 plugins Ο SSKalist Πώς ήρθες την υπογράφη Ναι Ο Ιωμάς Το άλλαξες SSKalist Πάντα έτσι Τι Στηνήξα μου βλέπετε είναι ο ίδιος και έχει αφήσει σχόλιο πλέον για να μην καταλαβαίνετε Ναι, έτσι Ναι, ο και αυτός, ο οποίος θα πήγει τον όρθο Σοβαρά Αισθάννα, ναι, ξέρω σ' άλλους Γιατί είχε μέχρι το βορθμό, τι γιατί Π αλλά ναι, Είναι δουλειάς της μάχης, θα μου πείτε! Να είναι κάτι. Τότε σε ευχαριστούμε για την... θα Τα Όχι, όχι. Μετά, το ρώτησαν και κάτι άλλο για να θα αλλά... είπε ότι θα κουρευτείς μετά. Δεν προλάβαινε και 11.00.000. Τέκ, πώς, γιγαντιέφτσε. Της πρώτη φορά Το τραβήξαμε λίγο το intro να πούμε λίγο τα Ανέσυχε όμως. Εγώ σταμάσα από παλιά. Γιατί Γιατί είναι <laughs> <laughs> Ναι, έχω και έναν πόντα απέξω. Λοιπόνς θα παίρνουνε ως την ώρα και με δίνουνε. Μπορεί να λέω να πες τους... Έχεις καλό νεύριο καταρχάς. Ή ε, τώρα να με Πείτε τα θέματα που θα πούμε και δεν σκεφτώ εγώ. <σομίως>, θα το βάλω ξανά τα μεταφράζω. Όμως τα θέματα θέμα που θα θέμα πούμε είναι... Όχι εννοητικά πολύ, έτσι. Να μην τους κοψιάω. Όχι, θα κάνουμε συζήτηση επί των απεργειών που είχαμε τις τελευταίες φορές. Θα αναφερθούμε στις 14 τεχνολογικές προκλήσεις του άμεσου Μέλλον Τόσος Θα... Άμυστος Θα πούμε με μερικές ειδήσεις headlines, 5 είναι συγκεκριμένα Τι γίνεται στον κόσμο Τι γίνεται στον κόσμο Θα πούμε μάλλον για κινητά με touchpad Θα πούμε για μία κούδα και ένα περίπου το που έκανε και και και εκεί, αυτό δεν είναι σχεδόν, αυτό δεν το, το, το φάνει και να η... τα... με... προτείνουμε και μερικές ε, ταινίες με τρόπους διασκέδασης, κυρίως ταινίες, σκάει, Και τι μόνο ταινίες, Πρέπει να το λέμε πως όχι η Σωστό, οι γιατί η διασκέδαση σημαίνει ότι από το διασκευάζιμο Μας το έχει πει αυτό ο ο Μας το έχει πει ο τέχνας πάει και με ο οποίος είναι ο καθηγητής μας στο σχολείο μαθηματικός. Πάμε να πούμε κανένα θέμα. Και δεν πάμε. Ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα που... Ήρθε ό ώρα των υποχών. το έχει λήξει. Ε, βασικά, ε, το έλλειψε είναι σχετικό ακόμα. Yeah. Αν δείσεις υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. <συσο> δηλαδή, εγώ τώρα ερχόμουν, να πούμε ότι είμαστε ανοπόλοι, έτσι, στο ε, Έχει ακόμα κάθος που είναι γεμάτη, δεν για στα για και μόνο στις απεργίες των απεργονοφόρων αυτών τι γενικά... Όχι, στις απεργίες των δεη, τράπεζες και ό,τι άλλο πήγαμε. Για ποια της απεργίας α πούμε. Έτσι. Πούς από πού, ως. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει, ε... δεν υπέγραψαν για μία μέρα α πούμε δύο. Το θείαμα ήταν ότι μια άλλη που ήταν διαρκή α πουμε δυο το θέμα ηταν οτι αλλη που ηταν διαρκη γιατί... Να πούμε ότι ε, οι απεργίες αυτές κυρίως της δεη Βασικά όχι και τις ΔΕΗ και των Ευρωματοφόρων και των τραπεζών δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο έτσι Όπως είναι και ένα μενόμενο Αλλά δεν δόθηκαν και, και δικλείδες, δηλαδή με τις τράπεζες ε, Άρχισαν πολύ να αφήσουν κάποια ITM ανοιχτά για να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείτε Ακόμη τέτοια ημινοπληστά να ε, Ναι, ε, ναι, αφού γι' αυτό είχα βγάλει το άρθρο ο Σμιθ Μπίλτερ, γιατί δεν μπορούσα να βρω ETM για να κάνω ανάληψη. Ήταν μόνο για καταθέσεις, τα διαθέσιμα. Mm. Και εγώ το άκουσα αυτό. Και ήταν μεγάλο πρόβλημα, γιατί Επειδή συνήθως ο κόσμος, παίρνει μισθούς κλπ λοιπά, είναι στις τράπεζες. Δηλαδή, δεν σκέφτηκε να βγάλει από πριν πολλά λεφτά για να έχει. Τέλος ή θέλει με την κάρτα στρογγυλά που θα να πάρω. Πότε, Ξέρει ο κόσμος που έχει λεφτά και δεν μπορούσε να βρει ούτε μπορεί να πάρει ο άσχημα γιατί και άλλοι δεν είχαν την Είχε γίνει μεγάλος πανικός. Πάντως τώρα, παρόλο που τελείωσαν οι απεργίες, ναι. η π.χ. στη ΔΕΗ λέει ότι θα ξαναξεκινήσουν νέα μορφή κοινοποιήσεων σε στήλα απεργίας. Τώρα αυτό με τη ΔΕΗ είναι επίσης πρόβλημα μεγάλο. Γιατί η π.χ. Πηχή... ακούγονται και κρούσματα πιο άσχημα και περισσότερο σεντέρ. Πολλές φορές δεν ενημερώνουν πότε θα γίνει. Στην αρχή όταν ξεκίνησαν λέγανε Αύριο τάδε με δεν θα έχει ρεύμα. Ε, πάλι... Μετά σταμάτησαν να ενημερώνουν και ο ναι, κόσμος ναι, δεν ναι, ήξερε. Ναι. Ας πούμε... Ήταν όπως <σκεκλώσεις> είδε στο site της Day. Όχι δεν το είδα. Είχε ανακοινώσεις πότε <σκεκλώσεις> θα γίνει και πότε διακοπή. <σκεκλώσεις> στο site της Day της ίδιας. Ε, κανονικά έτσι πρέπει. <σκεκλώσεις> Για μένα έτσι πρέπει. Δεν γίνεται δηλαδή να παγώξω εγώ στην αφιακή δουλειά το πρωί ξέρω εγώ και να... Να ξέρω ότι θα γίνει κάποια στιγμή με στη μέρα απεργία αλλά όχι πότε. Να πάω να κατέβω 2-3 πιο κάτω και να μείνω στο σεντέρ. Mm. Ή ας πούμε, εγώ πέτυχε να δουλεύω σε γραφείο με, με κόσμο που ασχολείται με υπολογιστές και το ένα και το άλλο. Ωραία, σας είχα τη δουλειά τους στο έτσι. Επειδή ξέρω εγώ, επειδή στο πρωί δεν έχει προλάβει να, κάνει, να σώσει τη δουλειά του. Τι χάνονταν. Άσυλο μπορεί να χαλάσουν οι υπολογιστές, άμα δεν έχεις UPS, 1000 διό. Δηλαδή εγώ γιατί να πληρώσω yeah. μετά 500... όχι, 500, εντάξει, πολύ λίπα. 50 έως 100 ευρώ. Για να φτιάξω ένα-δύο πράγματα που κάκονται στον υπολογιστή, επειδή ο άλλος δεν με ενημερώει. Εδώ πέρα δεν τα λέμε. Αυτά τα πράγματα... Η ιδέα... Τις υποτίθεται ότι υπάρχει δες ότι άμα καεί καਈ κάπως μια χανημάσου εξετίες γεκοπίσε με τους πολιτικούφτιν. Ναι. Στο Βέβαια. Βέβαια. Και επедиε η περσέυστος σου και βέβαια την Τόρνι. Έχει σε κλειστό βγίνει αυτό γιατί δεν λέω Έχει κλειστου χώρου. που δεν έχει να κάνει με το ρεύμα δηλαδή έχει αυτονομία νομίζω σε Είμαι κινητόρε παιδί. Σώθηξ τώρα, άφησε παιδί. Ναι, ακόμα δεν έχουμε μαζευτεί από την το νιάει τελώς. Και, και μαζέψαμε τους καρδους αλλα αλλά έχουν μείνει και Μας πήραν τους και στα δεν να έχει... Όχι, εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση. Εγώ βγήκα το πρωί, από τους περισσότερους τα έχουμε μαζέψει. Όχι, τα σκουπίδια τα έχουμε μαζέψει. Αλλά σε εχουν έχουν θα έρθουνε αυτά... αυτά, θα τα καθαριστείς και τα κάνουνε καιρό Επίσης Επίσης Πώς θέλει το να, να... οδηγήσουμε την κουβέντα Λού Πού, ξέρω εγώ στο <Το> αν ήταν ε... ε... σου οι απεργίες Ό,τι σου στέση όχι Τι θα γίνει τώρα Τι θα γίνει Τι θα γίνει τώρα Το ασφαλιστικό σου σε θα ψηφιστεί την τάρτη νομίζω Πότε βουλικίζουμε δεν με νοιάζει κανένα Ο άνθρωπος μου τέλει θα κανέναν να πούμε ήταν ψηφιστή την Παρασκευή την πέμπτη. Πέμπτη. Και πήρε επαγκάταση Πήρε επαγκάταση Φίστηκα... και ζητήθηκε... Φίστη... την αντιπολίτευση να γίνει ονομαστική ψηφοφορία Και είναι; ψήφισμα νομίζω θέλουμε να γίνει το Αλλά το δεν πέμπτη, νομίζω να ψήφισμα. γίνει Οπότε ενεργαστικά είναι ονομαστική Οπότε λογικά τετάρτη, θα έχουμε καλά Βασικά αυτό που εγώ νομίζω δηλαδή, έτσι όπως το σκέφτομαι ε, εντάξει σίγουρα και οι απεργοί έχουν το δίκαιο τους κάποια πράγματα έτσι δεν μπορείς να πεις ότι δεν δε, δε τους, δε τους κάμψεις σε μια μέρα σε μια που το κάνουν απεργία να χάσουν τη δουλειά τους και το άλλο ξέρω εγώ. Αλλά απ' την άλλη εγώ θεωρώ ότι πίεσαν πάρα πολύ τους πολίτες, τους ίδιους τους πολίτες και, και όχι τόσο το κράτος το ίδιο θα μου εντάξει το ένα φέρνει τ' άλλο αλλά ξέρω εγώ. Δηλαδή έλειψε παντού μια, μια, μια, μια δυσφορία από τους πολίτες. Και το, το κράτος δεν φάνηκε να υβρώνει και οι πολίτες αυτοί ξέρω αυτό, Ναι, γιατί μάλλον αυτό πει διώκι Το κράτος ή ο, η απεργία Το κράτος, η θέση του κυβέρνηση, η κυβέρνηση να, να, να φανεί ότι είναι αδιάλακτη Όχι, να στραφούν οι πολίτες ε, απέναντι στους απεργούς Α, Από πάντα λες δεν είπε τίποτα, γιατί σου λέει εντάξει Από μόνοι, ουσιαστικά Ναι, ουσιαστικά κοιτάμε σας όλα στην, ε, στην αντίδραση των πολιτών Υπήρχε και ε, σίγουρα κάποιες κουβέντες και γιατί δεν τους ακούω τους απεργούς και γιατί δεν κάνω τίποτα, αλλά οι περισσότεροι λέγανε ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, με τη ΔΕΗ, με τα σκουπίδια, mm. μας έχουν φύσει, ναι. δηλαδή εκεί πέρα. Είναι δηλαδή. και λογικό βέβαια το απερίσυμο κιόλα, γιατί να σου πω κάτι, και ο άλλος επειδή μου ε, το βλέπει όπως εγώ. Δηλαδή σου λέει, εντάξει εσύς τι κάνεις στην απεργία, και εγώ μαζί σου ξέρω εγώ να βγω στον δρόμο το το άλλο, αλλά... Κύριες και μενα καις. Να σου πω ότι θα ήθελα. Αυτή τη δε, τη δε είναι να ενημερώνουν λοιπόν, θα το θεάκι και υπόθερο. Αυτό Ναι, αν γίνονται... ...και από τα σκουπίδια, από τα Να υπήρχε μια ελάχιστη παροχή υπηρεσίας. Γιατί είναι θέμα υγιεινής mm. από την αγκαλιά που έγινε μετά. Εντάξει, στην τελική εμπειρία... οκ. Okay. Δείτε το και έτσι. Γιατί να τα πληρώσουμε εμείς. Για μένα η δε ήταν πολύ ουσιώδες. Έπρεπε να ενημερώνει. Πάντα. Και όχι, ξέρεις, το... Ένα χαρτάκι εδώ και ένα να γυρίσει ο άλλος και από ειδήσεις και από τότε ο άλλος πότε... Ναι, ναι, υπήρχε, υπήρχε κάποια ενημέρωσης και στην πώς αρχή... Το μετά, εγώ είδα ότι δεν υπήρχε ενημέρωση Τα καλάλιά λέγανε... Δεν ξέρω, τώρα θα σου Εγώ στις ειδήσεις το πρωί συνήθως, το πριν φύγω του σπίτι. Και έλεγε, θα γίνει τρεις ώρα, πα, για δύο ώρες διακοπή. Μετά, άσε να ακούω <σχερ> από εδώ και από εκεί... Δεν υπήρχε καθολική ενημέρωσης Μα μετά, άσε να το λένε... Κεσαι, συζητήστε, παιδί μου, υκασίε, α, κάποιο θα γίνει μια επιλογή στι τετρέψει, όσο Ας δίνει 12. Εντάξει, αυτό ήταν και λίγο η λογική της α Γιατί η λογική της δεν να κάνει με ζημιά. ζημιά. όχι το θέμα είναι ότι δημιουργώ κάποια κάποια ταλαιπωρία ή τελείω να έχει γίνει μια ναι, παιδιά που κάθε. Καλαιπωρία, η να εχει πια που κατω η ταλαιπωρια πια ειναι οτι η αγορα της Θεσσαλονίκη από τις 3 μέχρι τις 5 δεν θα έχει ρεύμα. Και την, την αγορά, δεν είχε ρεύμα, είναι όντως πρόβλημα, έτσι τα δεν έχουν φαγητό. Ε, οπότε η υπηρεσία δεν μπορεί να παρεθεί σωστά, δεν έχει ρεύμα για να κάνει ο άλλο. Αυτό δεν με την μπορεί, αλλά να ξέρει όλο πώ θα γίνει. Γιατί σου λέω, άμα καλή ο, ε, ο υπολογιστή του χυψη ανθρώπου, δεν φτιάξει κάτι ξέρω εγώ τώρα, ο φοιτητή για παράδειγμα να πρέπει να τσέπη το του λεφτά για να πάρει μου και, και να έχει όλο τη δουλειά πει. Ε, πάνε. ναι, Οτι άλλο που η δουλειά του ξέρουν αυτό το πράγμα. Εσύ υπηρεσία αλλά δεν μπορεί να κάνει και μένω να πληγή μαζί σου, ξέρω εγώ, τη δουλειά μου, κόψω στο ρεύμα, αλλά πες μου, Τότε δεν θα έχει ρήμα να πάει, μπορεί να πια ένα καφέ ναι, γιατί ε, υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος δεν δουλεύει ούτε με, με συμβάσεις ούτε, ούτε είναι μόνος κλπ. Δηλαδή κάνει μια περιστασιακή δουλειά για να βγάλει πάρκα με οτιδήποτε να βγάλει πέντε φράγκα. Αυτός τον επηρεάζει με το ασφαλιστικό αλλά η παρουσία του εκεί δεν λέει και κάτι για μένα. Επίσης ένα άλλο που με στεναχώρησε πολύ ήταν σε κάτι που που γίνανε που κάνει κάτι που στους να πετάνε σκουπίδια μέσα σε μαγαζιά και τέτοια. Αυτό δεν μου άρεσε. Ναι, παιδε... Έτσι δηλαδή και έβλεπα μετά τους ε, υπαλλήλους να έχουν κλείσει το μαγαζί εντάξει, για να το καθαρίσουν. Και τώρα εγώ α πούμες δουλεύω σε ένα κατάσταση όπως στο Μετρόπολης που έχει συντηκεί δηλαδή, είδαν να γίνεται αυτή η κατάσταση μέσα. Τι, τι δουλειά έχω να μαζεύω τα σκουπίδια που είναι βρωμιά, έτσι δε, δεν είναι. Δίκη, για ας... ποιο λόγος τελικά. Και δεν το κάνανε αυτό οι υπάλληλοι των εμπορικών μεταφορών, πρέπει να το πούμε. Δηλαδή το κάνανε θερμοκέφαλοι που ήταν στην πορεία και λέγανε «Α τώρα θα το καθαρίσουν». Δεν φταίγαν δηλαδή αυτοί που κάνουν απεργία αυτοί κάναν κανονικά την πορεία με πανό, με ιστορίες όπως θα έπρεπε. Αλλά έχει πάντα και τέτοιους από πίσω που τα έχουν ξαναπεί αυτά και σ' άλλα απόρριτα. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί κάνω απεργία οι υπάλληλοι του, mm, του... Mm. του Λεφορείου. Κάναν... Ξέρεις... Γιατί κάνουν όλοι για απεργία γι' αυτό. Ναι, στο όλο πλαίσιο δεν έγινε και αυτό. Δηλαδή θα κάνουμε κι εμείς για να σας στηρίξουμε για το στενιστικό αυτό. Ξέρω γιατί μου φαίνεται λίγο, ξέρεις, μία μέρα ολόκληρη... Γιατί μάλλον κάναμε όλοι η απεργία εκεί πέρα από το δημόσιο. Δεν δηλαδή, τη ζης, η A.D. ήταν η A.D., ναι. οπότε πάνε όλοι οι κλάστοι Και την επόμενη μέρα... Όταν έκανε ηγεσία και η Αδεβίη ήταν καθολικό νομίζω. Ναι, οπότε να πάνε να... αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Σε πιάνει και σε ένα απλά. Ναι. Και την επόμενη μέρα κάναμε πάλι στάση εργασίας. Λιγότερος. Στο και μετά. Λιγότερος, ναι. και... και δεν είχα ενημερώσει τον κόσμο. Το μεσημέρι είχε βγει. Ναι, ναι, ναι. Κάτω κάτω και πήγα πάνω φορένα κατοικώ άλλο και τελικά... Ε, Τέλος πάντων. Και αν λεπές εκείνο εκεί το βάλες της στάσης πόσο θα περάσεις, που κυρίως... Της κυρίας Όχι, όχι, εκείνο, <θυμώ> εκείνος που όταν έχει απεργία, <θυμώ> όταν είναι <θυμώ> απεργίας <τελευταίο, θυμώ> στο λεωφορείο, γράφει... Απεγία. Οργανισμός... Τέλος των... <θυμώ> <αστ>, το το <θυμώ> αγροτικό. <θυμώ> μόνο αυτό και κάνει κρόλο αυτό το πράγμα. Τίποτα άλλο. <θυμώ> ναι. Για να το... Γιατί εγώ το είδα, α πούμε. Εντάξει, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με το νομοσχέδιο, αν θα περάσει, <θυμώ> ή, αν θα εφαρμοστεί μετά. Δηλαδή, τι θα γίνει μετά... Πάνω έλεγε ότι η κυβέρνηση διάβασε να αυτο ο Τις Πάλιος το εφαρμόσει και μάλιστα πολύ σύντομη. Δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο να έχουν έχει... <σταλουσί> τεθεί όλα τα μέσα σε εφαρμογή Μάλιστα Τόσο πάντων λοιπόν, Κοιτάξτε λοιπόν. εδώ είμαστε και αν <σταλουσί> α... γίνει... <σταλουσί> Βασικά τώρα που είπες, ε, ο Ασ... αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πάνω στο θέμα αυτό, <σταλουσί> να το κλείνουμε ένα άκυρο, δεν θυμάμαι. Πρέπει να το είχα αναφέρει και σε άλλο podcast παλιότερα ότι στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν τρεις γυναίκες του δίκαιου λεωφορείου μόνο. Σοβαρά. <σχερ> ναι, μία είναι... Στο, ξέρω, μία είναι στο Χαριλάου, είναι δύο ξαφνικά και μία είναι <σχερ> <Δεν> Είναι γνωστό <σχερ> αυτό. Γνωστό <σχερ> <σχερ> χρονικά. μία είναι στο, <σχερ> <σχερ> στο 10 στο της Χαριλάου, μπορεί και οι δύο να είναι εκεί. Και η τρίτη δεν ξέρω που είναι, η τρίτη έχει δύο ο Στέφαν, ο, <σχερ> ο αυτό που θα να πω εγώ, παρακολουθούσα μια συζήτηση για το ασφαλιστικό σε ένα κανάλι το οποίο στη NET σε μια πρωινή εκπομπή. Εντάξει, η συγκεκριμένη εκπομπή, όταν μιλάνε κάποιοι άνθρωποι που κάνουν διάλογο, κάνω στο διάλογο, δηλαδή δεν, μιλήσει, δεν μαλώνουν, δεν φωνάζει ένας πάνω από τα πράγματα. Ε, Κάθισα και εγώ να ακούσω μερικά πράγματα για μερικές ρυθμίσεις του νέου νόμου και έξανα μιλάνε από εδώ και από εκεί, έκανα όλες τις ερωτήσεις. Βάμπα, βάμπα, βάμπα, έρθομαι μου στο μυαλό η φάση με τον ροβελίξιο του αστερίξι που είχαν πάει να πάρουν το χαρτί από το δημόσιο υπηρεσία... Το Λέω, αυτό ακριβώς είναι χάνες εκεί μέσα, no. δεν γίνεις το αυτό Το B52 ο κύκλους α, όχι κύκλους β, το Fernando δεν γίνεται πραγματικά. Ναι, ναι, όχι, το εντάξει, ειδικά μέσα πίνει έξω στα, <σχεσίλυ> στους όρους αυτούς που δεν καταλαβαίνεις είναι, τους κάνεις ναι, μια ερώτηση, λέει, θα <σχεσίλυ> <σχεσίλυ> σου απαντήσω, ναι, θα σου απαντήσω, σου απαντάει και λέει, κοιτάξτε όμως, λέει, αυτό ισχύει και εκείνο, μετά από αυτό το ταμείο, ισχύει κάτι άλλο. Άμα τώρα προλάβει και είσαι 5 χρόνια νεότερο, ισχύει άλλο πράγμα. Είναι καλά πράγματα, έτσι. Αυτό χρήστηκα, να σπέζεις το νομοσχέδιο, κάθως το μελετάς Εγώ πιστεύω ότι ε, και βγάζει σάγκρα ε, Τι βγάζει σάγκρα, το κάνανε έτσι επίτηδες Για να μην μπορεί ε, να, να υπάρχουν... κοίταξε, να σου πω, εγώ έχω γνω, γνωστό που είναι μόνιμος σε δουλειάρευν και σε καλή θέση σχετικά Δεν είναι διεθυντικός ενός οτιδήποτε, αλλά έχει μόνιμη δουλειά και, και τόσο που βγάζει τα λεφτά του ασχολείται με δύο-τρία πράγματα, ωρα και αυτά τα ψάχνει πάρα πολύ. Δηλαδή άμα δεις έχει πάντα στο γραφείο του πάνω μια στίβα με, με χαρτιά που είναι εφημερίδες κυβερνήσεων και τέτοια. Νόμιζα κλπ. Τα παίρνει όλα όσον αφορά το επαγγελματικό που αφορά αυτόν. Κάθε καινούργιο που βγαίνει φροντίζει να το έχει. Κάθε το διαβάζει και διαβάζει κοινά up to date για να ξέρει τι δικαιώματα έχει και τι όχι. Πράγμα που δεν το κάνουν πολύ. Και πιστεύω ότι αν το κάνανε θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή θα μπορούσες όλος πιο εύκολο να διεκδικεί πράγματα και να έχει γνώμη. Ναι και άλλα τώρα δεν μπορείς να ζητής την μητέρα η οποία είναι 45 χρόνια να παρακολουθείς αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα, δε. Ναι. Στέλνω πρέπει να ήταν πιο... Αν όμως η μητέρα από τα 20 που δεν ήταν και ξεκίνησε να δουλεύει τα παρακολουθούσε, 45 θα είχε μια σφαιρική άποψη για το τι σημαίνει α πούμε το φροντίζως, το Ναι, γι' αυτό σου λέω. Αλλιώς πρέπει εγώ τώρα να ξεκινήσω, π.χ. να παρακολουθήσω... εγώ που για παράδειγμα, ωραία. Να πάρω τα χαρτιά που είναι σχετικά με τη δουλειά μου, τα έγγραφα και να δω τι δικαιώματα και τι υποχρεώσεις έχω. <κοί> Αν αυτό πάω να το κάνω στα 35 που θα βρω τη μόνιμη δουλειά, τότε θα πνιγώ. Στο χαρτοφάνη, μου σιγά σιγά παρακολουθώ, θα είναι από το καλύτερο. Ε, τέτο όσο πρόκειται. μπορώ. Όσο μπορώ. Ναι, σωστό και αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ήταν λίγο πιο απλά τα μέτρα και λίγο πιο συγκεκριμένα. Τώρα έχω κι κάποια Σε αυτό συμφωνώ και συμφώνουν και όλοι πιστεύω. Και το κάνουμε επίτηδες αυτό πράγμα. Δηλαδή δεν είναι Ξέρουμε ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα της Ελλάδας Έλετε. το ασφαλιστικό και το δημογραφικό μαζί yeah. Θα σας θέλετε Αλλά ρε παιδιά γιατί το κάνετε έτσι τόσο πολύπλοκο mm. Στην <συμφωνιστέν> τελική είστε μέσα στα κόλπα Ξέρετε τα πάντα, mm. μπορείτε να τα διαμορφώσετε όπως θέλετε Προσφέρονται πολύ φυσικά Μπορεί να τα διαμορφώσετε, μπορεί να μη θέλουμε να το κάνουμε αυτό κι εμείς Με ξένα σημείο Θες πάνω νομίζω ότι είναι καλά το καλύψαμε το θέμα θα επανέλθουμε αν γίνει κάτι άλλο, mm -hmm. πιο συγκεκριμένο. Και μετά το, το κάπως σοβαρό ζήτημα, ε, Άγγελε θέλω να περάσουμε σε κάτι mm -hmm. λίγο πιο ρεσκευαστικό. Θέλω πολλά κατι άλλο, ποιο Για το σοβαρό ζήτημα. Ναι. Πουλή. Και ποιο πει, όχι, την εμβόλη μητέρη βρέκα της για τον άσκενη στρεις γυναίκες. Υπάρχει και ακόμα ένας οδηγός μου στο μία Ναι, δεν θέλω να άματε, ή τυπλός, σοβαρά, <σοβαρά>, <σοβαρά> Αλήθεια, <συμίως> τι είναι εσύ τυφλός Ούτε <συμίως> τυφλός Δεν μπορεί να υπάρχει του Έχει <συμίως> Και μετά από αυτή τη χαρούμενη παρέμβαση Θα περάσουμε σε ένα πιο διεσκεδαστικό θέμα θα έλεγα ε, Τι γνώμη τι έχεις τις αρκούδες Τους τι αρέσουν ας πούμε σας Εμένα οι αρκούδες ναι, μου αρέσουν ουδές, ναι. οι οι ουδές, ουδές, ναι. οι οι <σοβουλικές> <σοβουλικές> έχει και άλλες όμως. Εντάξει και... Και έχει και άλλες. Εντάξει τις αρέσεις. Ωραία πρέπει να μέσω και εγώ τώρα σε που πάνω. Πες μέρες που θα έχω της αγάπης. Εκείνες που έχουν το σύμβολο <σοβουλικές> μπροστά <σοβουλικές> και... και το ρεαλτόκσο. Καλώς Ποιο είναι το ρεαλτόκσο που θα έχεις Να, Ας θυμάμαι ποιον, τι θυμάσαι να Δεν την κουβέντα την που η οποία θεάζεται να κάνει περίπατο σε μια παραλία κοντά σε χωριά της Λάρισας. Τώρα θα πει ο Άλλος ότις αυτό γιατί είναι παράξενες, εντάξει βέβαια οι ακούδες στο κάμπο δεν είναι και όλο πιο συνηθισμένο, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, η συγκεκριμένη ακούδα εντοπίστηκε έξω από το χωριό Μελίβια της Λάρισας σε ακούδες της μόλις 2 χιλιόμετρα από την ακτή. Λοιπόν, θα μπορούσα να κάνατε εντύπωση ε, γιατί αυτό το είδος της Αρκούς συγκεκριμένο θεωρούνταν ότι είχε εξαφανιστεί από την περιοχή πριν του 19ου αιώνα mm. Οπότε αντιλαμβάνες ότι ήταν μία, ότι οι βιολόγητσες του, του Αρκτού ε, ας το πούμε χάρηκαν κάπως γιατί την είχαν για, για, για extinct είδος από την περιοχή και εν πάση περιπτώσει αφού την εγώ. Την μάλιστα και τώρα θα προσπαθήσω να, επανα... να την επαναπατρίσουν και τα σχετικά αυτά εδώ Πρέπει να βγει άλλη μία όμως έτσι ε. Τα τώρα έχει και κάτι που λες εσύ για αυτογονιμοποίηση και τέτοι, τη βρούμε την βρούμε την άλλη Πιστεύω Οπότε να είστε προσεκτική επιδεμική κοντά στη Lysa, σχετικά μια αρκούδα σε αυτά Όπως ξέρω δεν πειράζουν, mm. τώρα δεν ξεκάμε κάτι σκουλθεί μέσα εργλόξη Άμα! Βέξω ότι ακούω, γενικά το φάρος μου έτσι Αλλά άμα έχει άμα του μαξι ή νιωθει ότι απαιρθείτε όσο μπορούσε Λέζε φάρος, Ναι Εντάξει θα της σκοτώσουμε με το ίδιο πράγμα. Όχι, θα Όχι, Όχι, δεν αλλά άμα έχει να φάει καιρό... Όχι, εγώ δεν είπα το έχω διαβάσει κάπου, ότι όταν η αρκούδα ζει σε ένα περιβάλλον Το οποίο κάποιο λόγο δεν έχει χλωρίδα, συγγνώμη. Ναι, Ωραία. Και έχει πολύ καιρό, το να λίγη είσαι για να την κρατήσεις και μην ξεχνάς ότι τρώγοντας Σάρκα, επειδή είναι πρωτεΐνη κυρίως, θα περισσότερο να ζωτάς από ό,τι αν τρώσεις χλωρίδα. Οπότε άμα σε βρήκες ένα γκαστοκάφος που δεν ξέρω και το άλλο... Ωφελείς τους ανθρώπους, πει τα Όχι, πρέπει να πεις και να σου πάει ένα δεν Εντάξει. Όμως και το ανέκδοτο και το πήγε και μους πώς πήγε. Τι κάνεις κλέφτος δίκιος. Εγώ το ξέρω. Τι μίλησα μετά που το ήλιο του ανέκδοτο. Εντάξει δεν το ήξερα. Δεν το συνδυάζα. Τόσο το νέο είναι αυτό εδώ, ότι υπάρχει μια κούδα η οποία φαίνεται ότι έχει εξαφανιστεί το είδος και βρέθηκε έξω κυλάσσια. Όποιος τη δει, να μην την πάρει μελισίδα και μετέφυγε ή όπου κάνει γκίφτη, να την αφήσει στον Λοκτούρο να γίνει δουλειά του. λίγο τροστικό αυτό, δεν πειράζει. Μου να μιλήσουμε τεχνολογία τεχνολογία Και όλο μου λες και θα πούμε για τεχνολογία και τεχνολογία αυτό και η τεχνολογία εκεί Αντε πες Ε, τα τεχνολογία Λοιπόν υπάρχουν οι... Τεχνολογικές προκλήσεις του μέλλοντος. Λέει 14 και καλά ανακαλύψεις κατά κάποιο τρόπο που θέλουν οι επιστήμονες να κάνουν στο άμεσο μέρο. Θα σας διακόψω λίγο. Εντάξει δεν περάσεις, δεν Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι το άρθρο μου θύμισε στο πρώτο αρχή-αρχή το βιβλίο सάκκες, ναι, στις άνοιγες και λέγαμε τα δίκη και ψηφίζαμε. Εκείνη και κάτι άλλο το έχουν πει. Οκ, ήταν ναι. Αυτό πρέπει να είναι. Νομίζω ότι ήταν 7 μεγαλύτεροι από το 2007. Το 2006 ήταν για τα νέα Thauman του κόσμου ένα άρθρο που είχαμε βγάλει. Ήταν <στοί> κομμάτια <την υγλή> tipo... του <στοί> βιβλίου της άνοιγας και τέτοια πράγματα. Θα να λέμε κάτι 7 που ήταν η 7 θα καλύψεις κάτι τέτοιο. Εγώ θυμώνω τα 7 α πούμε που θα έγινε την πίτα. τώρα, τι κάνεις τώρα. Να πούμε φυσικά Μα γιατί τώρα στο 12 πάνω! Γιατί εντάξει δεν είχα αυτή την στο 12 όταν Το 12 πίσω δεν είναι δυνατό. Λοιπόν τις πάνω, το ψάρι πως να λάμπει. Ε, θες λίγο. Δεν λέω ότι είναι. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Άλλο λίγο. Οι 14 αυτές είναι κυρίως... Να, top 10 των επιστημονικών καλύπτων 2006. Αah. Όριστε, είδες, έχω καλά φούρνα. Η άγρια είναι στον τύπο που τι τα ναι κάτι καιρικό ναι Το εσύ τι λες αφού δεν αφού δεν να είσαι παρεχόμαστε έχουμε κάποια προβλήματα εδώ τα λύσουμε το θα τα λύσουνε πες Πάμε, Έχεις ανοίξεις το Όχι, μισή ώρα. Λοιπόν, πρώτο είναι να γίνει η ηλιακή ενέργεια οικονομική. Οκ. Τα σπίτια. Ορ. Φωτοβολταϊκά, ας πούμε. Ναι, yeah, αλλά να συμφέρει οικονομικά. Γιατί άμα πλήρως περισσότερο... Ωτι σφίγγει. Εντάξει, αυτό έχει μια ένσταση, αλλά επειδή θα μακρηγορήσουμε, το αφήνω για άλλο podcast. Ωραία, mm. έχει εξοχοληθεί αυτό το θέμα. Δύο. Παραγωγή ενέργεια από Fusion. Το Fusion είναι ένα ένωση ατόμων. Αυτό ο developer είπε ότι είναι σύντηξη, δεν πρέπει το γράψει τελικά. Λέει τη σύντηξη. Να Ναι, εντάξει ωστόσο. Το τη βέλθει. Να τη βέλθει. Να τη βέλθει. Να τη Να τη το Όχι. Εγώ λέω γιατί μου που Λέει και δεν το γράφει Λέει και δεν γράφει. και το γράφει. Σύνδεξη που είναι ελληνικό και Ο όχι ρε παιδί, απλά ο άνθρακας Επειδή ήταν λίγο πολύ κοινωνικός ρε παιδί μου, ξέρω δημιουργούσε προβλήματα Θα δώσουμε λίγο ρε παιδί, να την ισχύα του Έτσι, διαχείριση του του Αζώτου εντάξει Του κύπου του Αζώτου ξέρουμε τι είναι έτσι Όχι, δεν Ούτε εγώ αλλά ξέρω τι Δεν με εγώ δεν έκανα καθόλου ο κύκλος του αζότου, όπως και όλοι οι άλλοι κύκλοι, το οξυγόνο του αμφιφρύνου mm. το ξέρω που υπάρχει, ο κύκλος του άζωτου κλπ., είναι από πού δημιουργείται ναι, το αζότου, okay. πώς κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα το και πού το... ανακυκλώνεται. Αυτό ναι, όταν λέμε διαχείριση, τι είναι αυτό, θα είναι το άζωτο. Διαχείριση... κοίταξε, από όσο θυμάμαι από το λύκειο που κάναμε, το άζωτο έχει να που να κυκλώνεται. κάποια στιγμή περνάει από υδάτιμους κόμβους το αζωτο διαχειριση κοιταξε απο οσο θυμαμαι απο το λυκειο που καναμε το αζωτο εχει να κανει καποια στιγμη περναει απο υδατιμους κομβους το και το άλλο για να ανανεωθεί. Δηλαδή έρχεται από ατμόσφαιρα, αν δεν κάνω λάθος με κάποιο τρόπο και περιλαμβάνει μέσα χλωρίδα, υδάτινους πόρους κλπ. Άρα φαντάζομαι αυτοί θέλουν να επέμβουν σε κάποια από αυτά και να το διαχειριστούν αυτό, να το πάρουν. <συσκύρια> τώρα ακριβώς δεν ξέρω, έχεις εδώ και λίγο, μπορούμες... Ωραία, να κάνουμες, να πάρουν τα δίκτυα, Ή μπορούμε και τώρα κάποια από αυτά να τα βγάλουν στον νέο σε θέματα. Είναι πολύ ενδιαφέροντος, αγαπητά από αυτά. Δεν είναι πρόσβαση σε καθαρό νερό, ωραία. Αυτή δεν είναι. Δεν έχει τελείως είναι το οποίο, γιατί το υπάρχουν συστήματα ναι. τα οποία μετετρέπουν mm. τον Το νεό σε καθέρα. Επίσης στο κόσμο... Αλλά είναι ακριβώς βέβαια. Αν δεν θυμάστε την ταινία, πήγε mm. σύστημα πόδος με τέτοιου ταούρα σε καθέρα. αναδόμηση των πολυοδερμικών υποδομών. Δεν είναι πολύ ένα μονο που δεν ξέρω τι. <laughs> Όχι, είχε παιδί μου πώς θα κάνει στην πόλη πιο οικονομική, πιο φιλική στο περιβάλλον, πιο διάφορα τέτοια. Okay. Οκ. Οι της μετά είναι πιο σωστές. <coughs> Σαν την πρόταση που έκανε ο Τιτάρ με το Green Athens, ας πούμε. Έχει όχι. Έχει να κάνει το Ένα πάει στο YouTube να το αλλάξει είναι okay. σηματί, Criminal, <g rural> <glooking> αλλά. Δεν με <g dans được> <g dans được> Εντά. 8. Ανάπτυξη γενετικών φαρμάκων. Αυτό είναι το κίνδυνο τα... <laughs> Γιατί αν μου πέρασε το τυχερίδι μετά με το ιατρικό γενετικό φάρμακο όπως λέγεται. Μετά ποιος δευτείται, γιατρούς ή οτιδήποτε. 9. Ανάπτυξη σκεπτικών των συγγραφικών μηχανών. Για πες λίγο. Στο σκεπτικών σκεπτικών τι είναι, από το σκεπτικό. Ε, όχι. Σκεφτόμενο. Ε, αυτό είναι στην ουσία μια μηχανή η οποία θα σου πει τη λειτουργία του κεφαλαίου. Ε, η οποία θα, θα έχει διδάξει. <ομίω> ε, μια μηχανία που θα σκέφτεσαι αλλά άνθρωπο Μια μηχανή που θα λειτουργεί όπως η ειδική εγκύα Εντάξει. Λέει, λέει ναι, στα αγγλικά λέει... ναι, δεν δε. λες πάρει κάποιο... Λένε περίπου σε πόσο χρονιά που περίπου θα μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Αυτό δεν είναι. Απλά είναι το άμεσο μέλλον. Από ό,τι λέω, δεν θα ξοχάσει ένα μήνα, αλλά 5-10 χρόνια μετά θα πούν. Εδώ από ό,τι λέτε site που το είδα λίγο στα γρήγορα είναι η προσπάθεια, ε, η μηχανή να προσωμιώσει την ανθρώπινη νοημοσύνη mm. Κάτι που εντάξει προσ... το προσπαθούν χρόνια τώρα, έτσι Αλλά, Αλλά να φτάσει... Τα... καταφέρει πιο όλες, ναι. αυτά είναι η πιο Να φτάσει σε πολύ μεγάλη ομοιότητα το... την ανθρώπινη νοημοσύνη είναι πάρα πολύ δύσκολο Έστω και κατ' τα γνωστά πειράματα με τα ροπόδια και τα σχετικά έτσι, που θα μιλά και νομίζω ότι είναι άνθρωποι 12, πρόληψη υπηρετικού τρόβου εντάξει <σχερή> αποφυγή υπηρετικού <πήρη>, ατυχή <σχερή> <πληρωτυχή, πληρωτυχή, σχερή> που μπήνει την βουλεύη του τύπου εντάξει να μπήνεις 11, <σχερή> ασφάλεια διαδικτύου ωραία <σχερή> αυτό είναι <σχερή> όχι άλλα, όχι άλλα ε, mail που λένε ότι έλειξε ο δουλεισμός της εμπορικής που δεν έχω <σχερή> <σχερή> 12, αναπτυγμένη οικονομική πραγματικότητα, virtual reality οικονομική και. Γι' αυτό έχω να πω κάτι μετά. Yeah, Πες και τα υπολήματα, 13. Ανάπτυξη προσωπικής μάθησης. Μάλιστα. και 14. Κατασκευή επιστημονικών ευαλλείων ανακάλυψης. Του δεν μπορώ να πω ότι το κατάλαβα. Αλλά αυτή είναι η μετάπλησης των προσωπικής μάθησης. Αλλά αυτή είναι η μετάπλησης των προσωπικής μάθησης. Είναι εγγενείς. Είναι εγγενείς. Εγγενείς τα δουλειά της και αν δείξει στο Σαπεντρική που έχει Αυτή λέει και το διάφορο, ε? Continue to be, a partner, to be partners και partner great... ε, ε, ε, ε, ε, ε, το φανταστικά. Ε, Εντάξει, δηλαδή αυτό εννοεί εδώ ότι ουσιαστικά θα δημιουργηθούν τα κατάλληλα εργαλεία αχ, για αχ, να βοηθήσουν αχ, αχ, την επιστημονική ανακοίνωση. και τηλεσκόπια και για το διάστημα και ναι, άμα είχες το μικροσκόπιο για παράδειγμα το οποίο έβλεπε με ακρίβεια να Αυτές είναι οι δικατέσεις προκλήθησης Σχετικά με το ΔΟΟΥ ΔΟΥΜΕΙ είναι εκεί πραγματικότητα ε, Διάβαλα τις προάδεις μέσα από ένα ρεσίες δε θυμάμεση ποιο όμως, ε, Για ένα παιχνίδι που βγάζαν ε, ε, Και το οποίο Και το οποίο ήταν το εξής Έχεις μέσα μια σφαίρα πλαστική Ωραία Χωράς γυαλιά ε, κλασικά του virtual reality και η σφαίρα ε, κινείται δηλαδή κινείς με τη σφαίρα και αυτή κινείται ανάλογα με το πώς πάνε στον χώρο ας πούμε. θα διαβάζεις τις κινήσεις σου και πώς να παίζεις παιχνίδια μέσα σε αυτό εδώ πέρα και έχεις και όποια και τρώνε δηλαδή το παιχνίδι κατάλληλο και λέει ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι τώρα δεν μπορώ να το παρασέσω και δεν θέλω να χάσω χρόνο πολύ ε, ενδοχμίζω να βγάλω ένα αύριο για αυτό έξω ε, να το έχει βγάλει άλλο πότε θα και αυτό λέει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, νομίζω η Περσόνη αλλά δεν παίρνω όρθιοι, το πέτυχε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχει την αίσθηση ότι είσαι όντως με στόχος να το και πας. Και το χρησιμοποιεί μάλιστα λέει και ο στρατός για να αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι δύσκολο να έχει την αίσθηση ότι... το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα είναι βιώσιμο να το πάρει, δηλαδή το πιέζεις εσένας στον απλό πολίτη και ναι, το κάνει 15.000 δολάρια. Το οποίο σε ευρώ πόσο βγαίνει, 15.000 δολάρια. Εντάξει, με θα είναι... Αυτό το θετικό που έχει... Μου λες γιατί κάνω και παρόμοιο μάθημα βοήθω, στο Grand Έτσι, Auto. Και... Να του πούμε και ότι μπορείς, <συμίλιο> ε, μπορείς να, γίνει, μπορεί να γίνει πολύ εύκολα το tracing της θέσης σου και του orientation και επίσης μπορείς να έχεις... ...και ε... και το range, το εύρος δηλαδή, των κινήσεών σου και πώς μπορείς <συμίλιο> να, ναι. να κινηθείς στον χώρο εφόσον κινείται και η σφαίρα μαζί σου δεν ξέρω, νομίζω η σφαίρα φαντάζομαι θα είναι σε ένα σταθερό σημείο απλώς θα υπάρχει κάποιος μηχανισμός που θα νιώθεις ότι κινείσαι μέσα στον εικονικό κόσμο έτσι. Είναι πολύ μεγάλο το έυρος των κινήσεων σου. Δηλαδή τάξη, μπορείς ρε <συσίλιο> παιδί μου να πεπατήσεις λογικά όλο τον virtual κόσμο ναι. να φανταστώ. Και όχι να κάνεις όπως είναι τα περισσότερα κλασικά virtual reality συσκευές που είσαι στάνταρ σε ένα σημείο και κάνεις κινήσεις με τα χέρια. Ναι, αδίκαι λίγο αδίκαι. να πας ένα μέτρο από το το Αυτό είναι <συσίλιο> πάνω κάτω που λες. Οπότε είναι... Λά, θα είναι θετικό. Τώρα από εκεί πέρα... Όσο καλά προσωμιώνει τον κόσμο θα ήταν καλό Με ένα βιντεάκι να βρούμε ε, Σίγουρα ε, θα, ε, θα ε, έχουμε κάποιο πράγμα ε, Αν το έτσι. βρω πάλι αυτό το τέτοιο, αυτό εδώ πρέπει να είναι Αλλά τώρα... Χαζομάρα που δεν το έφερα σε τέτοιο Play, giant Σε περίπτωση που ακούστούν οι ήχοι κλπ. τη σελίδα έτσι yeah. Giant hamster ball built for virtual exercise Ε, το hamster ball δεν είμαστε ψάχνουμε Λοιπόν, ε... Ε, και να περιμένουμε λίγο να δούμε μήπως... Ξέρεις... Ε, γι... <σχερ> Θέλω να το βρει αυτό μπορείς Θα το βρω, βέβαια, ναι, αφού μα, το έχω σε αρυσίες <σχερ> Θα το στείλεις... Βέβαια, ναι, ναι, ναι Βγάλε και άλλο αν θες, δεν <σχερ> δεν το έχει βγάλει οι Έλληνες Οκ okay. Να μιλήσω λίγο Αυτό είναι Δεν είσαι σίγουρο αυτό... Ε, hey, μια μπάλα κινείται, αν ξέρεις <σχερ> ε, Αυτό πρέπει <σχερ> να είναι, ναι Ωραία. Πού το βρήκες αυτό ή πιο, ε, Όχι, ποιος... όχι, δεν είναι. Θα σου στείλω το ακριβές link από το RSS μου, μόλις πάω στη ίδικα. Yeah. Αυτό. Άλλο για τα τεχνολογικά... Να πω παιδιά λίγο παιδιά. για το βίτσο, ρε, αντε τι μπορεί να κερδίσουμε μέσα από αυτό yeah. από yeah. τέτοιες τις εφαρμογές. Yeah. Μπορούμε να διατρέψουμε φόβους. Yeah. Σκεπτείτε το λίγο, αν yeah. κάποιος είναι ρε παιδί, αγόρα yeah. φοβικός. Εξεφεράσεις ναι, φοβοκλένους. Ναι. Μπορούμε <laughs> να το συν <συνδυάσουμε. laughs> <laughs> <Φόβια, βάρες. laughs> <laughs> Άσυ είσαι μέρος, δεν μου τώρα να πω και θα Στο Second Life έχω βάλεις όλες τις τοποθεσίες. Τα Δε εγώ. Macedonia is Greek. Στο όλα αυτά. τέλος. Όλο μας κανονικά γίνεται, έτσι. Τέλος Και μπορεί να συνδυαστεί η τεχνολογία Virtual Reality με Brain Human Interfaces. Πότε μπορείς να δεις να πάρει... Μετέφραζες εδώ αυτό. Ναι, τι είναι αυτό ουσιαστικά. Μπορείς να παρακολουθείς τις αντιδράσεις του εγκεφάλου ενός ανθρώπου βρίσκεται... Μέσα σε τέτοιο κόσμο, με ένα τέτοιο interface και να βλέπεις πώς αντιδράει pues. σε κάποια αθλήσματα. Μπορώ να συνδυάσω αυτά τα δύο. Καλή φάση. Οκ. Αυτά. Και τώρα η ώρα των headlines. Στο 9,1% των συνδέσεων ίντερνετ έχουν φτάσει οι ευρωζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα. Οι παθητικοί γραμμιστές που παίζεις πλέον να είναι 3-4 παιδιά στην Ελλάδα. Για κάθε ενδεχόμενο, με ευτήριο... <laughs> <laughs> Αυτό εντάξει είναι... The headliner, βέβαια, είναι breaking news, για κάθε ενδεχόμενο. Με ευτήριο στην Σορβυγία, εξοπλίσει τα νεοχνά με αντικληπτικό συνταγερμό. Yay! Yeah. Απίστευτο. Στην τελική ευθεία, οι προετοιμασίες για την τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας. ώρα νωρίτερα θα αρχίσει τη Δευτέρα η τελετή αφήσης της Ολυμπιακής Φλόγας Σταίνε βάζικ <στάει> <στάει> 11, έτσι ερωτήμαστε Εκεί τώρα θα πούμε λίγα λόγια για τις προτάσεις ε, του newscast για τις ε, εβδομάδες που ακολουθούν Σήμερα οι προτάσεις θα κινηθούν σε επίπεδο events της Θεσσαλονίκης Και κινηματογραφικές προβολές Σε ταινιών Μην γελάς καθόλου γιατί οι ταινίες αυτές είναι πάρα πολύ σοβαρές, έχουν κερδίσει όσοι πει δίπλα πράγματα και πρέπει όσο να ζητείτε. Για να δώσετε τα 8,5 λεπτά που θέλουν οι ταινίες. Πρέπει να το τελευταίο τώρα το λεφτόπιο, πλήρωσε 9. Εντάξει, το παράκαναν έτσι, πραγματικά. Αλλά δεν το πείτε. Εντάξει, θα το πούμε σε άλλο επεισόδιο Λοιπόν, μην πείτε. Ξεκινώντας... Είναι ναι, θα το θα επανέλθουμε. Εντάξει. Ξεκινώντας με τα events που προαναγγείλαμε, έρχεται το, η έκτη συνάντηση του Open Coffee για τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πει σε επεισόδιο τι είναι αυτό, το στο 12 Έτσι Ο ε, είναι της επιθείας Αν και το Open Coffee ήθεστε να γίνεται τρίτη συνήθως τρίτη. και μάλιστα την τρίτη εβδομάδα του μήνα ε, Αυτή τη φορά λόγω κάποιων δυσκολιών που είχαν τα παιδιά που το διοργανώνουν, 25 Μαρτίου Ναι Και γενικότερα από ό,τι μίλησα μαζί τους μου είπαν ότι δεν μπορούσαν να βρουν και μαγαζία και τέτοια που να είναι διαθέσιμα για παρεμφερή ημέρα θα γίνει στις 31 Μαρτίου και ημέρα Δευτέρα στις 7 και 10 στο Café de Larte, το οποίο βρίσκεται, να πούμε πια άλλη φορά στο Βασιλικό Θέατρο παράπλευρα στη Δαράτσα ναι, ε, Αυτή τη φορά ε, καλεσμένος και κύριος ομιλητής θα είναι ο Χάρης Σπινθάκης από την Jay De Lass, ο οποίος θα παρουσιάσει θέματα νεανικής επιχειρηματικότητας και ανέβρισης πόρων για το εξεκίνημα μιας επιχείρησης okay. ε, Επομένως... Ε, ε, ε, για όσου ε, ε, είτε είναι νέοι, είτε επασβητούσουν... Γεια Ωραίοι! Είτε είναι νέοι, είτε γενικώς έχουν ε, κάποια διάση να μπουν στον επιχειρηματικό χώρο Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ, πολύ καλή παρουσίαση και θα κερδίσουν πολλά πράγματα ε, Εμείς μάλλον θα είμαστε εκεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από την ε, διάθεση του κόσμου εδώ <laughs> Και ενδεχομένως να, δεν ξέρω, μπορούμε να πάρουμε shots και λοιπά, να κάνουμε κανένα όρθρα μετά Τι να πάρουμε? Κανένα φωτογραφία, κανένα ε, βιλιακή Ε, το έχεις κάνει εσύ, αλλά δεν το κάνεις διαφορά, το κάνουμε πιο εργανωμένα Πάμε στην τέξιο, στον πιλάνη και τέτοια πράγματα, τέτοια πράγματα Πάρουμε από Λέβαια, κάτι θα γίνει Θα έχει πρόβλημα ο Άγγελος Είτε δεν Γιατί είναι ο... Ο Άγγελος Λέβαια, ο είναι δεν Εμείς είμαστε εκεί, tuned να δείτε τα αποτελέσματα από τη βραδιά. λίγο Γιατί και 10 όχι γιατί 7 και 4 υπάρχει στην μηχανή μου δεν είναι τέτοια. Ας πάει να τα πεινάει και να στηρίξει. Όχι. Απλά πράγματα. Τέλο πάντων, 7 και 10 είναι, αλλά θέλει να θες λε Πάλι κάποιος θα βρει την πιστεύω. Ναι, θα βρούμε. Ωπρίστες απεργεί και χαλάει το podcast. Απ' αργό όμως intro. Ναι, αλλά χαλάς το podcast. Δεν κάνω λάθο. Ένα ακόμη. Αυτά. Για το event. Και να περάσουμε τώρα να πούμε λίγο για τις κινηματογραφικές προτάσεις. Ε, του τωρινού επεισοδίου Είναι δύο, δεν ξέρω αν τα παιδιά θέλω να πω και καμιά άλλη Όχι <tiny> Ο Έγγελος Δεν Θέλει, Ο Χρύσος Δεν Θέλει, πολύ ωραία Το ένα είναι το 10.000 π.Χ. ή 10.000 D.C. Λες και πες Όπου εδώ στο D.E.ON διαβάζουμε α mini αςούμε, περιγραφή Υπήρχε ένα περίοδος κατά την οποία ο άνθρωπος και το αδρήνι δεν είχαν πολλές διαφορές Ένα <gay> εποχή όπου βασίλευαν τα μεγαθύρια Πού <gay> πού <tiny> το τρομακτικό Δεν μπορώ πως έτσι Όχι κάτι κάτι δημόσια Κάτι Αυτό είναι τελεία Εντάξει Η δεύτερη πρόταση που θέλω να κάνω τελικά θα κάνω παραπάνω. Είναι το... «Καμιά πατρίδα για τους μελοθάνατος» old Το οποίο... Πρόκειται για, για ταινία που περίμενε πολύ καιρό ο κόσμος να, να έρθει. Ε, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή που κέρδισε το η καλύτερη ταινία στα, yeah. στα βραβεία. Αν και πολλοί είπαν ότι δεν το άξιζε, απλά ξέρεις το μηχάνημα που ήταν η καλύτερη ταινία που προβλήθηκε απλά. Και ας πούμε λίγα λόγια για την υπόθεση, γιατί είναι ο, πιστεύω καλή. Ε, πρόκειται για... Τέλος πρόκειται η ιστορία διανοτίζεται ε, ε, στην έρημη που χωρίζει το, το Μεξικό από το Τέξας Όπου μια βαλίσα με 2 εκατομμύρια δολάρια θα βρεθεί στα χέρια ενός κυνηγού Ο οποίος στην πορεία μπαίνει στους τόρους αθρεπόρων, επαγγελματιών δολοφόνων και ενός στοικούς σερίφη Στοικούς, <Στοικούς, <στοικούς, <στοικούς σερίφης <σειρίφης> <στοικούς σειρίφης> <στοικούς> πέζεις να είναι ο τέτοιος ο... Ο Τόμιλιν Τζόντς ε, Πρόκειται για μια ταινία των αδερφών Κοέν Γνωστή είναι αυτή λοιπόν Είναι γνωστή ε, πρόσφατα είδα μία άλλη τους ταινία σε DVD το Miller's Passage που είναι... έχει να κάνει με ζητήματα μαφίας Ιρλανδικής Ωραία ταινία την βάζουμε δείτε Να ότι ο Oscar για 8 Oscar μεταξύ των οποίων σκηνοθεσίας, καλύτερης ταινίας διασκευασμένο σενάριο και βίντεο έναν ρόλου, ξέρω ότι κέρδησε σίγουρα το καλύτερης ταινίας Δεν γνωρίζω για άλλα Μάλιστα ε, Αυτή εδώ είναι η ταινία Μπορείτε να πάτε να τη δείτε Και κάνει και τις άλλες προτάσεις που θέσουν Εντάξει, άλλες προτάσεις ε, Αφορούν <σταλείως> το πριν ο Διάγος καταλάβει ότι πέθανες <σταλείως> Αυτό ήταν να το δούμε χθες, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε στήρα ενστυχώς Οπότε θα σας έλεγα για την Αυτό είναι... Α, ήταν η Ethan Hawke παίζει Ναι, όπως παίζουν Και Ethan Φινι. Hawk, Philip Seymour Hoffman, Marisa Tomei Και Albert Finney, λύσκο γνωστός ο Albert Finney το story είναι δύο αδέρφια που χρειάζονται αποκοσμένα χρήματα, ο και τη διατροφή της γυναίκας του και κάποια χρέη, και ο μια για να έξοδο της στο του γιού αλλά και να αγοράσει στη γυναίκα του σπίτι, το σπίτι που τα τελευταία χρόνια, αποφασίζουν να οργανώσουν την τέλεια κατά αυτούς ληστεία. Το του ενός όμως είναι μια σειρά από με τραγικά αποτελέσματα είναι ότι οι δύο, τα δύο αδέρφια οργανώνουν να ληστέψουν το κοσμετοπολείο των γονιών τους το οποίο είναι εντάξει επειδή δηλαδή μου ένα εναλλακτικό συνάδεθα έλεγα <Συκλή> ε, όποιος μπορεί και θέλει εγώ θα την πρώτη με την φύλακα χωρίς ε, yeah. να την έχω δει όμως έτσι, από όσα έχω ακούσει good και υπάρχει πάντια το επαφή. το είπε, το είπε το λέει κάποια λιποδότηση όχι δεν ε, Τα όσα έχουμε πει και συνεχίζουν να παίζονται Από θεατρικά να δηλώσουμε μόνο ότι την Κυριακή που μας πέρασε Τελείωσε το... Της αγαπώ σαλατρεύω χωρίς μου το θεατρικό που προτείναμε Οπότε... Βιωπάτη. Πλέον δεν μπορεί να το ρεσδίσει κάποιος στο θέατρο η Κυριακή όπου παίζονταν. Κρίμα. <laughs> λοιπόν αυτά. Το 30 επεισόδιο... Τι τέακοστο, 30 έχει δίκιο. Αφού το παιδί μου έλεγα ότι... Εντάξει άσου Εκατόνια τώρα, παιδί μου. Εντάξει, συγγνώμη. Α, εγώ απέχω στα άλλο. Σαν το ήλιο. Oh, εντάξει, όποτε σου φέρνει αφηγή, όποτε σου να αφηγή. Γιατί οι άλλη τι Άλλη φορά... έχει ένα δίκιο. να το Το ο επεισόδιο <σχυσόν> ο προς το του. Σχεδόν μία μετά την <σχυσόν> του. να πω ότι ήταν <σχυσόν> επεισόδιο. καλά το Πολλοί συντελεστές, Μπουμαν, ο Μπουμαν για τα για φώτα, είναι άνθρωπος για τα φώτα έτσι; Φλορ μάνατζερ, για φλορ μάνατζερ, καφεδοφτιάχτη, και πολλοί άλλοι που που να θα πάρει πολύ ώρα, παρακαλώ πετάσει. Ήταν το επεισόδιο Newscast. Από την άλλο πόλη, είναι μη έτσι να σε ο Δέφελ στην το κι γύρισε, το το και να σαμποτάρει τη τη δικαγωγή και αυτά. Και αυτά, δεν λέμε το τέτοιο. Πρέπει να βρούμε το τέτοιο, να πούμε κάτι. Θούμαστε λεπτό κάτι στάνταρ θα το λέμε, παιδί μου, θα τελειώνει. Καλά. Τελειώνει, so, μέχρι την άλλη φορά που θα έχουμε βρει το σκάνδαλο που θα λέμε ότι τελειώνει. Από τον Απόστολο. Τον Άγγελο. Τον Χρήστο. Που απεργεί. Γεια σας. Γεια σας. Γεια.